Κεφάλαιο Νέψιλον, σελίδα 921, στίχη 1-6, απειλέ κατά των σκληρών πλουσίων. 1. Αλλη προσκόλλησης εις τον γίνεται αιτία και να καταπλύτεται κανείς από τον πλούτον και να καλοτυχίζει εκείνους που τον έχουν, αντί να του λυπείτε. Ενδεικνύεται όμως να τους είπαμεν. Εμπρός τώρα οι πλούσιοι, κλάψατε με ολολιγμούς διαταδεινά και την αθλιότητα τα οποία έρχονται κατ' σα. 2. Ο πλούτος σας έχει σαπίσει και τα πολυτελή ρούχα σας που αποθηκεύατε έχουν γίνει σκοροφαγωμένα. 3. Ο χρυσός σας και ο άργυρος έχουν κατασκουριάσει και οι σκουριάτων θα μένουν μαρτυρία κατά της ματαιότητος και σκληρότητός σας και θα σα φάγει ζωντανού σαν φωτιά. Εμαζεύσατε υλικούς θησαυρούς κατά τα σεσχάτα στις κρίσεις ημέρα, ημέρας κατά τας οποίας πρόκειται να τιμωρηθείτε. 4. Ιδού ο μισθός των εργατών που εθέρισαν τα εκτεταμένα χωράφια σας, τον οποίων κατακρατήσατε, φωνάζει δυνατά, και παραπονετική κραυγές των αδικημένων θεριστών εμβήκαν μέσα στα αυτιά του Κυρίου των επουρανίων δυνάμεων. 5. Εζήσατε με τρυφάς και απολαύσει επί της γης και περάσατε βίον σπάταλων και άσωτων. Επαχύνατε τα σφιλιδόνους καρδία σας σαν θρεφτάρια που τα παχύνουν για την ημέρα της φαγίστων. Έτσι και για σας επιφυλάσετε η ημέρα της κρίσεως σαν άλλη μέρα σφαγής για καταστροφή σας. 6. Κατεδικάσετε τους αθώους. Εφωνεύσατε των δίκαιων. Δεν αντιστέκετε στην ασυνείδη των σκληρότητά σας.